Τον 1,5 FM στερ. <οίτλιο> Τι έγινε <ρε> παιδιά; Νιά <στολίκου> έρωτικη, αισθησιακή, ασθενατική, ρομαντική, μα όλα βάνο, σοβαρή εκπομπή στην εποχή της uh, The Great Greek Despries, Despries, Di Praises, η σας σήμερα κυρίες μου μου αγαπημένα μου ηλινόπολα You, you Τι μου κάνετε; Καλημέρα, λοιπόν. είστε συντονισμένοι στο ραδιό αρτα αν πέφτει κανένας σκυλάς πάνω Αμπόχτε τον Να πάει παραπέρα so Τι έγινε ρε παιδιά Η εκπομπή Καμιά ωρίτσα my... Γιάννης Λαζάρου play... Στο μικρόφωνο εσείς Πάρτε μας κανένα τηλέφωνο Θα μας πείτε τι γίνεται στον όξο κόσμο The future Και όπως κάθε μέρα θα προσπαθήσουμε να, να, να δούμε πίσω από καμιά είδηση Αλλά και να δούμε πίσω από την είδηση Save. Τι έγινε Talk. Αλλά θα δούμε I... έβλεπα... Έβλεπα, μία, μία Δεν, έβλεπα μία είδηση Έβλεπα μία είδηση η οποία έλεγε ότι α, τώρα με τους εκπαιδευτικούς εκεί κάτι μετατάξεις και κάτι τέτοια που κάνουν ε, κάποιος λέει από αυτούς θα τους ε, απορροφήσουν στην υγεία τι να κάνουν δηλαδή στην υγεία οι εκπαιδευτικοί δηλαδή μάλλον άμα έχεις ας πούμε γρήπη θα έρχεται να σε γραμματική άμα έχεις τίποτα βαρύτερο πούμε να σε μαθαίνει ιστορία Τι να πει κανένας αγαπητός, Δηλαδή τι να κάνει ο εκπαιδευτικός τώρα στην υγεία, τι ακριβώς να κάνει, δηλαδή Μωρήστε παρακαλώ! Αχ, yeah. διαφόρες. Ah, Μόδωσης, μια εξήγηση, μόδωσης όλο μια εξήγηση ρε, ωραία, ωραία, ωραία, πολύ ωραία εξήγηση μου να, για αυτό λέω να πω με, αυτές τις εκπομπές πρέπει να τις κάνετε εσείς και όχι εγώ. Θα έρχεται λέει ο εκπαιδευτικός, το ράντζο που θα στο νοσοκομείο και θα σου διαβάζει τον επιτάφιο. Αφού σου τελειώσει το επιτάφιο, μετά του ρίτσου, μετά θα σου πιάνει την κόλαση, του δάντη. Έλα, ξέρεις πιου δάντη τώρα, όχι του δικού σου... του, <Τι> του δάντη τρουβά. <Τι> ναι, αγάπη γι' αυτό μάλλον να, να σε καλά ρε τηλεγραφία. Αντί μας έκανες και χαμογελάσαμε. <Τι> Επάρθει εδώ πρεζάκι. Πράσινο για την εκταμίευση της ε, δόσης των τεσσάρων δις Έδωσε ο Eurogroup Ο, ο Euroworking Group Για την εκταμίευση της δόσης Πρεζόνη μου Έδωσε πράσινο Βέβαια μέχρι να σ' η σύριγγα ε, Εσύ μην πανηγυρίζεις Γιατί μπορά, πολλά μπορεί να συμβούν έτσι ε, Και αυτή η δόση όπως γνωρίζεις, πολύ καλά, άσχετα αν προσπαθείς να κρυφτείς πίσω από το δαχτυλό σου, μου. Είναι βαμμένη με απολύσεις, είναι βαμμένη με καινούριες σφαγές, είναι βαμμένη με καινούριους ε, στο δρόμο για την εξαθλίωση. Οπότε όσο και να πανηγυρίζεις τώρα, παλαμακιστή μου, για τη δόση, όλες αυτές οι δόσεις είναι βαμμένες με αίμα με αίμα με αίμα αθώων ανθρώπων θα έλεγα εντάξει οι οποίοι δεν έκαναν τίποτα άλλο από το να προσπαθούν να τη βγάλουν να επιβιώσουν I I και οι σφαγείς κατακτητές με τους εντόπιους γερμανοευρωτσολιάδες λοιπόν συνεχίζουν να σκύβουν διότι Κατατίθεται σήμερα, άκου, σε παρακαλώ, τροπολογία, άκου, κατατίθεται τροπολογία σήμερα για να μπουν σε διαθεσιμότητα και άλλοι εκπαιδευτικοί που είχαν εξαιρεθεί επειδή είχαν μεταπτυχιακά. Θυμάσαι που σε δουλεύανε και σου λέγανε να μάξεις μεταπτυχιακά και μάστερ και μπάστερ και τε... Σήμερα λοιπόν μπαίνει τροπολογία, κατατίθεται να σας πάνε και εσάς τις καλένδες. Μην ακούτε τώρα τι σας λέγανε. Και ξέρετε γιατί Γιατί τα ζήτησε ο Eurogroupis Για να πάρεις αυτή τη δόση Πρεζόνι μου Κατάλαβες Για να πάρεις αυτή τη δόση Ή έλεγα χθες ρε παιδιά Συγγνώμη δηλαδή αν θέλει κανένα να σας βοηθήσει λίγο σα βοηθήσει λίγο Έλεγα Αυτή την είδηση που λέγαμε χθε εκεί Ότι ε, Αν δεν κάνεις διακανονισμό Σε 30 μέρες Τα χρέη στην εφορία όσα και να είναι θα έρθουν να σου πάρουν το σπίτι, τέλο πάντων να το εκπληστηριάσουν, να σου βάλουν πρόστιμα κτλ. Και θα σου θέλω να. Έχω μια απορία, ρε παιδιά. Έχω μια απορία. Έχω μια απορία. Μήπω μπορείτε να με βοηθήσετε, Πως λέγονται ή τι είναι αυτοί οι οποίοι φέρουν ελληνική ταυτότητα και θα εκτελέσουν αυτά τα πράγματα. Αυτού του νόμου τους οποίους επιβάλλουν αυτοί που επιβάλλουν. Τι είναι αυτοί οι τύποι δηλαδή οι οποίοι στην ε, ταυτότητα γράφουν υπηκότητα ελληνική. Τι είναι τι ακριβώς είναι. Πώς τους αποκαλείτε εσείς δηλαδή. Εν του μεταξύ πώς αποκαλείς αυτούς οι οποίοι σήμερα εκτός των άλλων θα ψηφίσουν την καινούργια τροπολογία η οποία κατατίθεται για να διώξουν ναι βάλουν σε διαθεσιμότητα ναι ε, και άλλους εκπαιδευτικούς επειδή το, ζήτη, το ζήτησε το Eurogroup. Τι είναι τελικά το Eurogroup. Τι είναι τελικά αυτή η Ηνωμένη Ευρώπη. Ποιοι είναι αυτοί οι τύποι. Τι ακριβώς είναι και τι ορίζουν. Ο Γιαννάκης βέβαια ο Στουρνάρας πήγε σε γεύμα εργασίας Σολομή καταλαβαίνεις τώρα Σολομή είναι και φθηνίνα σούσια τέτοια διάφορα και δήλωσε ότι η Ελλάδα, ο Γιαννάκης τώρα τα δήλωσε αυτά από το 2008 είναι μόνο σε ύφεση χάσαμε λέει το 27% του ΑΕΠ και άλλα τέτοιες μπουρδες για να μην λέμε τα νούμερα τώρα που λένε αυτοί οι κακομύριδες μα εσύ δεν μας έλεγες προχθές Ό,τι αναπτυσσόμαθε. Εσύ δεν είσαι κομμάτι του access story. Εσύ. τέλος πάντων. αυτά συμβαίνουν. Τα συστήματα δεν αλλάζουν. Οι εποχές αλλάζουν. Κυρία μου, κυρία μου Σύγχρονος κουκουλοφόρος Μπορείς να γίνεις αυτή τη στιγμή σύγχρονος κουκουλοφόρος Ρουφιάνος δηλαδή ο παιδί μου Σαν αυτούς που ήταν στην κατοχή με την κουκούλα στο κεφάλι Τώρα δεν χρειάζεσαι κουκούλα Θα είσαι σύγχρονος Έχεις το λαπιτόπι σου, ξέρω εγώ τι άλλο έχεις Κοίταξε τώρα Με νόμο, με νόμο Η Ρουφιανιά Γίνεται επίσημο όπλο Λέει της φοροδιαφυγής σε καλούνται να καρφώνεις όποιο βλέπεις να αλλάζει συχνά αντίσιμο Άκουσε παρακαλώ Να πηγαίνει διακοπές Να μην χρησιμοποιεί πλαστικό χρήμα Δηλαδή αν πας να αγοράσεις στο περίπτερο τσιγάρα με 5 ευρώ Σε δύο άλλος δίπλα και θα πάρει τηλέφωνο και θα πει ο τάδε Δεν είχε και... Πώς το λένε... κάρτα Θα είσαι το καλό παιδί του Υπουργείου Οικονομικών Θα είσαι ο καλός Ευρωτσολιάς, Γερμανοτσολιάς, Γερ με νόμο το καταλαβαίνεις τώρα αυτό Το φτιάχνουνε νόμο Αυτά τώρα όλα Αυτά όλα Εμπίπτουν Σε αυτό το οποίο έχεις το κεφάλι σου ως δημοκρατία Κατάλαβες <Το> Παρακαλώ <Το> Ναι ναι ναι. ναι. <Το> Τι να κάνεις Άκου τώρα λίγο ναι, σε παρακαλώ Άκου διότι δεν το χωράει Καλά εντάξει ό,τι έγινε στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια Δεν τα χωράει ανθρώπου νους έλογου Αλλά άκου τώρα, άκουσε παρακαλώ Δεν παίρνεις άδεια ή έχεις απενεργοποιημένο κινητό τηλέφωνο Θα είσαι ύποπτος δια, δια, δια, φοροδιαφυγής Έχει δώσει λέει εντολή η εφορία σε λογιστές, εμπόρους, μεσίτες, ενεχειροδανιστές Καρφώστε τους πελάτες που ξεπλένουν μαύρο χρήμα Εντάξει τι ρούχα φοράς, Αν παίρνεις άδεια από τη δουλειά σου Αν έχεις απενεργοποιημένο κινητό Αν κάνεις σπάταλη ζωή Θα κρίνει, τώρα θα σε καρφώσει Ο γείτονας, ο, ο οποιοσδήποτε Και θα κρίνει Ο Ευρωτσολιάς εφοριακός Αν είσαι φοροφυγάς Κατάλαβες Και θα, θα σε καταγγέλει ποιος τώρα Ποιος θα σε καταγγέλει Λοιπόν, κατάλαβες Τα βασικά κριτήρια Λοιπόν, άκουσε παρακαλώ λίγο να γελά Παρακαλώ. Καλά έκανες και το... και το ξεκαθαρίζεις επειδή μαύρο χρήμα αυτή τώρα, αυτή τώρα αυτά, τα, αυτά τα σουργούνια, αυτά τα, τα ρεντίκολα της κοινωνίας νοούν ότι είχε ένας ανθρωπάκος, είχε 2-3 χιλιάδες και τα πήρα από την τράπεζα για να βγάλει τέλος πάντων να πάρει φάρμακα και όχι τα γλέντια του ρέμου και της αμάνιας των 25 χιλιάδων ευρώ και τα λιμάν και τα λιμάν. λοιπόν να το ξεκαθαρίσουμε τα βασικά κριτήρια λέει η ύποπτη συναλλαγή για ξέπλυμα χρήματο πρέπει να εξετάζουν μια σειρά από επαγγελματίε και επιχειρήσει. Κοίταξε να δει τώρα, καλεί τον κόσμο, τι, Τι. Ποια είναι μεταξύ βασικών κριτηρίων, πρόσεξε. Οι επαγγελματίε που συναλλάσσονται με πελάτε θα λαμβάνουν υπόψη μια σειρά από κριτήρια προκειμένου στη συνέχεια να δώσουν στοιχεία των πελατών του στην αρμόδια υπηρεσία για ξέπλυμα μαύρο χρήματο. Κοίταξε δει. Το ξεκαθαρίσαμε τι είναι μαύρο χρήμα, τι, τι εννοούν αυτοί μαύρο χρήμα έτσι. Μεταξύ των κριτηρίων είναι ταξί. Απροθυμία του πελάτη να προσκομίσει η στοιχεία ταυτότητα. Δηλαδή πα εσύ στο περίπτερο και βγάζεις 50 ευρώ. Πού να το δει τώρα το 50 ευρώ. Και σου λέει αι, περιπέραστο μου και την ταυτότητά σου. Θα έχει το δικαίωμα. Και εσύ του λες δεν την έχω μαζί μου, είναι απροθυμία. Επιμονή του πελάτη για πληρωμή σε μετρητά συναλλαγών μεγάλη αξία άνω των 15.000 ευρώ Έλαρε! Έλαρε μεγάλε! Ποιος τα σκέφτηκε αυτά υπάρχουν πληροφορίες από την τοπική κοινωνία και τα μέσα ενημέρωσης κλπ. ότι ο πελάτης εμπλέκεται σε δραστηριότητες που συνδέονται με φοροδιαφυγή ή διάγει πολυτελή βίο μεγάλε! Πρέπει να τους κλείσεις μέσα όλους ειδικά το μεγάλο κομμάτι των κομματοτροφίων πρέπει να τους, να τους συλλάβεις όλους! στις τοπικές κοινωνίες που διάγουν πολιτικό πολυτελή βίο και τα λιμπάν, και τα γιατί όπως του λέγαμε πολύ παλιά με ένα μισθουλάκο των τριών και εξήντα δεν γίνονται βίλες και διάφορα άλλα αυτούς τους ξέρεις ποιος είναι, ποιοι είναι γιατί καλείς τον, τον άλλο να γίνει Ρουφιάνος δεν τους ξέρεις ποιοι είναι αν κάνεις συχνές ή σημαντικού ύψους συναλλαγές με αγαθά μεγάλης αξίας Σαμπάνιας α πούμε και τέτοια Κατάλαβες εσύ τώρα Μπερμπαμίτσο απάνω και στην Κουσοβίστα Σταμάταν να αγοράζει σαμπάνια Σε τσιμπήσανε Άκουρε, Ανε... α... είναι για τρέλα τώρα Ασυνήθεις νευρικότητα στη συμπεριφορά Κατά τη διεξαγωγή της αναλλαγής Αν είναι νευρικός ο πελάτης Και <σχελίδι> είναι ύποπτος <σχελίδι> Και άλλα διάφορα Μεγάλε, τώρα αυτά Α αυτά... Υπάλληλοι λέει που κάνουν σπάταλο τρόπο ζωής και δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από το μισθό τους Ρε τι υπάλληλους εννοείς δεν σε κατάλαβα Γιατί ο, ένας ιδιωτικό υπάλληλο που έχει ακόμη δουλειά Ή ένας οικοδόμος δεν μπορεί να κάνει σπάταλη ζωή Εσύ δεν ξέρεις ποιοι τα έχουν κάνει αυτά Ρε πλάκα μας κάνετε Παρακαλώ Πόσα έχεις κρυμμένα να Όχι na na na na na na λέει na na na na na να na na na 560 na υπόθεση εργασίας κάνει ο άνθρωπος και όπως τα πήρα λέει πάω να πούμε και τα τρώω όλα τα κάνω λαμπόγιαλο στα μπουζούκια θα με καρφώσουνε λέει και θα με καλέσει η εφορία να μου πει πως έχω κρυμμένα ε βέβαια βέβαια εντάξει αυτά όλα τώρα είναι αρρώστια διότι είναι αρρώστια διότι και ξέρουν ποιοι τα πήρανε και ξέρουν ποιοι τα παίρνουν ακόμη και σήμερα που μιλάμε σήμερα που μιλάμε Ξέρουνε τις θέσεις που τα παίρνουν ακόμη Αλλά Εκτός το ότι δεν κάνουν τίποτε Όχι για να, όχι να τους τιμωρήσουν Αντίθετα τους επιβραβεύουν Απλά καλούνε Εσένα, εμένα Να γίνουμε ρουφιάνοι Να γίνουμε κουκουλοφόροι Γιατί Για ποιο λόγο δηλαδή Πες μας το λόγο Λες και δεν ξέρουν αυτοί τώρα Μέσα από τα ίδια τα κορματοτροφία μέσα από τις ίδιες τις υπηρεσίες, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι τα παίρνουν ακόμη και σήμερα που μιλάμε. Παρακαλώ. Ξέρω, ναι. Τι να σου πω, τι να σου πω, τι να σου πω, τι να σου ένας φίλος εδώ λέει, μας βάζουν λέει να φαγωθούμε μεταξύ μας, διότι όσο να είναι, όλο και κανένα γεροντάκι, κανένας άνθρωπος, θα βγαίνει έξω, πίνει κανένα καφέ, θα παραγγείλει, μπύρα. ξέρω πόσο τι χρειώνουν την μπίρα, 2 2-3 ευρώ, έκανε ποτήρι κρασί και τσοπ θα παίρνει τηλέφωνο ο άλλος, πίνει κρασί να πω, θα μιλάμε τώρα για... Αυτά δεν στέκονται τώρα σε, σε έλογες κοινωνίες Δεν στέκονται τώρα έτσι Δεν στέκονται Δεν στέκονται αυτά τα πράγματα Δεν στέκονται να είναι νόμοι αυτά τα πράγματα Τουλάχιστον εντάξει Περίσσεψαν οι Ρουφιάνοι στην Ελλάδα Σε όλες τις περιόδους Αλλά δεν, δεν ήταν με νόμο Τώρα τους κάνουν νόμιμους Θα τους δίνουν και παράσημος στο τέλος λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν, Όμως το, το γεγονός είναι ότι ξέρουνε γνωρίζουν άριστα γνωρίζουν άριστα ποιοι τα κάνουν αυτά ποιοι τα κάνουν και με ποιους συναλλάσσονται και από τον ιδιωτικό τομέα και τα κάνουν τα, γνω τα γνωρίζουν άριστα <Τι> όπως λέγαμε εκφράσαμε και στην αρχή την απορία και είπαμε και χθες ότι θα θα βάζαν για ψήφιση το νόμο αυτόν και το φορολογικό νομοσχέδιο που θα σου κατάσχουν το ακίνητο ή θα σου ρίχνουν πρόστιμα και τα λιμπάν και τα λιμπάν υπερψηφίστηκε από την αρμόδια επιτροπή λοιπόν το φορολογικό νομοσχέδιο με το οποίο το κράτος θα σε πετάει όξο από το σπίτι σου γιατί θα χρωστάς μια δόση και το θέμα, η απορία που βάλαμε είναι πως λέτε εσείς αυτούς τους τύπους οι οποίοι πρώτον έχουν και πληρώνουν όλα αυτά διότι δεν μπορεί με ένα μισθό του δημοσίου να έχετε να τα πληρώνετε αυτά μην μα δουλεύετε τώρα μην μα δουλεύετε τώρα ειδικά μετά τους κλαφμούς που κάνατε που σας μειώσανε λέμε τους μισθούς και τα μην μας πείτε τώρα ότι εσείς έχετε και ανταποκρίνεστε σε όλα αυτά τα πράγματα για τους δημόσιους, για τους φίλους δημόσιους υπάλληλους ε... Λοιπόν και θα... εσείς τώρα δεν έχετε κι εσείς να πληρώσετε εσείς θα πάνα να εκτελέσετε την εντολή του ότι δεν πλήρωσε άλλο άλλος τη δόση και τον πετάς έξω από το σπίτι πως θα σε ονομάσουμε δηλαδή εσένα που εκτελείς αυτές τις εντολές πως δηλαδή τι, τι, τι ταμπέλα πρέπει να γιατί πρέπει να σου βάλω μια ταμπέλα ρε αδερφέ yeah, the... για 1750 ευρώ χρέος προβήκατε σε κατάσχεση της πρώτης κατοικίας είπε ένας βουλευτής εκεί πέρα και πετάξατε τον εργάτη εκεί στο πέραμα Πατέρα δύο ανήλικων παιδιών στο δρόμο Λοιπόν Θα πετάνε κόσμο στο δρόμο Ο οποίος δεν θα μπορεί ούτε καν Να έχει άμυνα τη δικα... Το δίκαιο της... της Ελλάδας Όποιο και είναι αυτό Τη δικαιοσύνη της Ελλάδας Κατάλαβες Και από την άλλη Από την άλλη κάνουν ό,τι κάνουν Για να διαφυλάξουν Και να προστατεύσουν τους αιώνιους κλέφτες Πού θα πάει ρε παιδιά αυτή η κατάσταση Πού θα πάει διότι εδώ Στην προκειμένη περίπτωση Το κόλπο αυτό δεν απευθύνεται Σε 200-300 χιλιάδες οικογένειες Τις οποίες έχουν σύρει εδώ και Πολύ καιρό στην εξαθλίωση Εδώ τώρα ας πάρουμε με τη λογική Ένα δημόσιο υπάλληλο Ο οποίος παίρνει ένα μισθό Παρακαλώ Παρακαλώ <Ρεβώς>, ναι. Μπράβο, μπράβο ναι. ναι, είναι σε διαδικασία πολύ, εκφράζει μια απορία εδώ ένας φίλος τηλεκροάτης Είναι σε διαδικασία λέει, Και η άρση της, ε, για, ε, για την πρώτη κατοικία Δηλαδή θα σε πετάσεις στον δρόμο για την πρώτη κατοικία Εξετάζουν αυτή τη στιγμή 200.000 κόκκινα δάνεια Που είναι για πρώτη κατοικία Και η απορία του φίλου Είναι εύλογη Αντί και τους πετάξαν στον δρόμο Είναι 200.000 οικογένειες περίπου Και, και παραπάνω τι θα τους κάνουν αυτοί, πού θα τους πάνε 200.000 οικογένειες αν τους πετάξαν στον δρόμο, τους πήραν την πρώτη κατοικία του σπίτι Τι θα τους κάνουν. Και πολύ σωστά παρατήρησε ότι αυτοί σίγουρα έχουν σχέδιο για το τι θα τους κάνουν. Απλά εμείς καθόμαστε και βαφκαλιζόμαστε ε, και τσαντιζόμαστε κοιτώντας ως πρώτη είδηση τα ξέκολα στην μήκονο και αλλού. Τι θα τους κάνουν αλήθεια αυτούς τους ανθρώπους. Εδώ μιλάμε ότι αυτά τώρα τα κάνουνε νόμο Και τον κάνουν έτσι τον νόμο Ώστε να μην μπορείς να αμυνθείς με τίποτα Με τίποτα Δηλαδή το τελευταίο σου καταφύγιο Ήταν αυτή η δικαιοσύνη η οποία υπήρχε Δεν θα μπορείς να αμυνθείς Δεν θα μπορείς να αμυνθείς ούτε με αυτό Παρακαλώ <Ρίου> σωστά, έχει δίκιο φίλε. Οι δικαστέ αυτή τη στιγμή πρέπει να πάρουν θέση. Έπρεπε να έχουν πάρει από την πρώτη στιγμή που συμβαίνουν αυτά διότι οι νόμοι αυτοί που ψηφίζονται είναι αντισυνταγματικοί. Δεν του επιτρέπει το σύνταγμα. Τελικά οι δικαστέ τι υπηρετούν, το αντισυνταγματικό ή το, συντε, το συνταγματικό. Να, ξέρ, να ξέρουμε, ρε παιδιά, μπορεί να ξέρουμε. Αλλά λέμε τώρα κάτι πρέπει να γίνει. Ρε ει! κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να γίνει διότι δεν ορθωθούν προδενό. Δεν σταματάνε πουθεν, πουθενά Και βέβαια σίγουρα γνωρίζουν την επόμενη μέρα Την έχουν σχεδιάσει την επόμενη μέρα Δεν μπορείς αυτή τη στιγμή Να κάνεις αυτά που κάνεις έτσι με λαφρά την καρδία Χωρίς να γνωρίζεις Χωρίς να ξέρεις τι θα γίνει αύριο Φοβούμενος δίθελ μου τάχα μου μια κοινωνική έκρηξη Ποια κοινωνική έκρηξη, τίποτα δεν γίνεται Αλλά αυτοί έχουν σχεδιάσει την επόμενη μέρα Δεν μπορεί να μην αντιδρά. Να μην αντιδρούν άνθρωποι οι οποίοι διαθέτουν ομάδες, διαθέτουν επιστημοσύνη. Οι, οι δικαστικοί αυτή τη στιγμή έχουν επιστημοσύνη. Η, επιστημοσύνη. η επιστημοσύνη τους θα αντιμετωπίσει αυτά τα πράγματα. Τι υπηρετούν αυτή τη στιγμή, το σύνταγμα ή το αντισύνταγμα. Τι ακριβώς υπηρετούν. Τι, <Τι> ακριβώς υπηρετούν. Τέλος πάνω. Παρακαλώ. Καλώς το παιδί καλημέρα. Και εδώ. Δεν άκουσαν. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Κατά. Να είσαι καλά. Βέρα μου λέει εδώ μια φίλη ακροάτρια. Ότι υπηρετούν την τσέπη τους και όταν ήθελαν να τους πειράξουν τους μισθούς, τα βγάλαν συνταγματικά και τέτοια. Ε, ε, ε, εγώ θα σου πω το εξής. Πάρε αυτή τη στιγμή έναν ανώτατο μισθό, ρε παιδί μου, ανώτατο μισθό του δημοσίου. Εγώ δεν σου λέω να πούμε να πάρει το μισθό ενός κλητήρα, δεν ξέρω πώς τα... Με... Το μισθό τον ανώτατο μισθό ενός του δημοσίου. Βγαίνει ένας μισθός αυτή τη στιγμή για να πληρώσει όλα αυτά τα πράγματα, όλους αυτούς τους φόρους, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν βάλει. Βγαίνει Ας πάρει τηλέφωνο ένας φίλος δημόσιος υπάλληλος εδώ να μας πει Βγαίνει Δεν βγαίνεις το λέω με τίποτα Το πιστεύω ακράδαντα αυτό Ακράδαντα το, το πιστεύω μισθούς των δικαστικών αναφερόταν φίλε μου, ναι <Κι> λοιπόν, τώρα κοίταξε να δεις κάτι λέμε τώρα, αν αμφισβητείς το φόρο που σου έχουν υποβάλει για να πας στο δικαστήριο θα πρέπει πρώτα να πληρώσεις το 50% του φόρου που εσύ δεν αποδέχεσαι για να περάσει από επιτροπή το αίτημα και μετά να έχεις το δικαίωμα να πας στη δικαιοσύνη ρε <Κι> μάγκα με συγχωρείς δηλαδή Υποτίθεται ότι περπατάς, σηκώθηκες εδώ και χιλιάδες χρόνια και περπατάς στα δυο ποδάρια. Υποτίθεται ότι τέλος πάντων είσαι η της δημιουργίας. Ένα κατ' το μυαλό σου. Εί, hey, εί. Hey. Θα μα... Τι να... Εγώ έχω κουμπλάρει πάντως, ε. Έχω πάθει κουρκουτίαση. Δεν δε, δε γίνονται πάντα τα πράγματα. Παρακαλώ. είναι απ' αυτήν Ναι, όταν... Δεν παιδί έχεις δίκιο να πούμε όλα τα καθεστώτα όλα τα καθεστώτα δικτατορικά και τέτοια είχες σε δικάζανε είχες δικαίωμα σε δικάζανε έστω και μαϊμού δίκη εδώ πέρα σου στερούν το δικαίωμα να υπερασπίσεις τον εαυτό σου και σου λέω δηλαδή δεν μου έρχονται άλλα στο κεφάλι παιδιά λυπάμαι δεν μου έρχονται άλλα δεν μου έρχονται άλλα σηκώθηκες στα δυο ποδάρια εδώ και χιλιάδε χρόνια υποτίθεται ότι είσαι έλογο δεν γίνονται αυτά τα πράγματα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα Και ειδικά Όταν εντάξει μέσα στο Μέσα στο μυαλό σου, σου έχουν περάσει Ότι ζεις σε δημοκρατία Άστο τώρα να πούμε Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα Δηλαδή ε, ρε φίλε εσύ που είσαι Οργανωμένος τώρα στη Νέα Δημοκρατία Στο Πασόκ, στο Κοκούε Στο ΣΥΡΙΖΑ Που στο... είσαι όπου είσαι στο κόμμα που είσαι Αυτό το πράγμα Το εγκρίνεις Με συγχωρείς που σε ρωτάω ρε αδερφένα μάλλον με συγχωρείς που σε αποκαλώ, αδερφέ. Το λέω, ξέρεις, εταιρεί με του λόγου. Αλλά αυτό εσένα το μυαλός το χωράει. Το χωράει το μυαλός αυτό το πράγμα. Συμβαίνει. Συμβαίνει σε εναιστότα χρόνο τη στιγμή που μιλάμε, συμβαίνει. Δεν θα συμβεί. Ούτε συνέβει στην ιστορία. Παρακαλώ. εντάξει τώρα πονάει τσέπη αλλά αυτά έχουν συνέχεια όπως του λες γιατί αυτή τη στιγμή έτσι βγαίνουν και με κατηγορούν εμένα για προδοσία εμένα που μιλάω από αυτό το μικρόφωνο λοιπόν και μου στερούν το δικαίωμα αντί να αποδείξει θα μου ότι δεν είσαι τηλέφαντες έτσι μου στερούν το δικαίωμα να, υπερασπι να υπερασπιστώ τον εαυτό μου δηλαδή τέλος πάντων ε, θα απευθυνθώ πάλι στους ε, φίλους που είναι σε κόμμα το βάλτε ό,τι θέλετε αυτά που μιλάμε αυτή τη στιγμή συμβαίνουν τώρα εδώ, σήμερα σε νεστότα χρόνο, δεν έγιναν ούτε σε κάποια ιστορική περίοδο στο παρελθόν ούτε θα συμβούν στο μέλλον, συμβαίνουν και εσύ τώρα συμφωνείς με όλα αυτά τα πράγματα έτσι συμφωνείς με όλα αυτά τα πράγματα απλά και μόνο γιατί θα σε διορίσει ο βουλευτής μην μου πεις για την ιδεολογία σου Γιατί δεν μου έμενε, δεν μου έμενε, δεν μου έμενε Τίποτα μέσα μου για να γελάσω Ειλικρινά σου μιλάω Δεν μου έχει μείνει τίποτε μέσα μου για να γελάσω <μήλια> Μπορείστε παρακαλώ Κι δεν το ξέρω Τα άσπα Τα είχαν τα κανάλια oh, yeah. Καλά λες φίλοι Καλά λες, yeah. να σε καλά, λες φίλοι, να σε... yeah. καλά λέει ο φίλος εδώ να πω yeah. Με τι θα ασχοληθούν Με τι μαλακίες που λες, εσύ Σήμερα το πρωί σε όλα τα κανάλια Είχαν το ρόσο λέει, που τάσπαγε στο σκουρτιό yeah. Με τι να μουλε. Έχεις δίκιο ρε αδερφέ Έχεις δίκιο ρε αδερφέ Απόλυτο, απόλυτο δίκιο Αλλά θα επαναλάβω ότι αυτά, αυτές οι μαλακίες που βγάζουμε εδώ κάθε μέρα συμβαίνουν σε εναιστότα χρόνο Δεν μπορεί να μεγάλε να συμφωνείς με αυτά τα πράγματα δεν, το, Εάν συμφωνείς με αυτά τα πράγματα δεν έχεις ίχνος λογικής ίχνος ίχνος λογικής δεν έχεις ίχνος Αλλά μη σκάς να πούμε Όλα αυτά θα λυθούν στο πρώτο γκάμπιγκ νέων του ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει στο Δρέπανο Πάνω εδώ στην Οικουμενίτσα Όπου θα πάει και ο Αλέξης σε σκηνή Λοιπόν Δηλαδή μιλάμε Μπρέγιαβικ Μπρέιβικ σε φυλακή. Ε. Oh, so... Κατάλαβες μεγάλε Δεν Δε... Δε με αλλάζει τίποτε Απολύτως Απολύτως Το πρώτο κάμπινγκ νέον του ΣΥΡΙΖΑ Στο Δρέπανο Θα Θα μαζοχτούν τα παιδιά να μας φτιάξουν το σοσιαλιστικό μέλλον Όπως μας έλεγε και εκεί ο το μικρός Σκατό με τη μεγάλη βρώμα Ορίστε παρακαλώ μάει, Έλα ρε Πάρα πολύ, άριστα σου λέω μάει, <σκεφτό> Τα για το οι γυναίκες με το σόιμπλε Να, Φωναχτά, ναι, ναι, ναι, ναι Έτσι, σωστά Να καλά ρε φίλε, να είσαι καλά, καλή Σουμάδα Πέντε έξι γυναίκες τους λέγαμε προχθές Πέντε έξι γυναίκες μας ξελάσπωσαν Την ξεφτύλα την οποία βιώνουμε οι εμείς τσαμπουγκάδες οι Ελληνάρες και όπως λέει ένας φίλος εδώ πέρα αν 5-6 φωνάζαμε 5-6 μαζευόμασταν, όχι περισσότεροι και φωνάζαμε αυτά δημοσίως θα τρέχανε ακόμη, αλλά τι να κάνουμε Εδώ μιλάμε τώρα, ο άνθρωπος καταλαβαίνει τι παίζουν σήμερα πρωί πρωί πρώη Με στεναχωριέσαι όμως, το δράπανο εδώ για μας είναι κοντά Θα μας φτιάξουν το σοσιαλιστικό μέλλον εγώ θα πάω τη μέρα για να τα ακούσω καλά και ζουμερά τη μέρα μάλλον θα πάει κι ο Αλέξης στη σκηνή εκεί Και δεν σου αξίζει τίποτε περισσότερο Παρακαλώ Τι να τραπούνε ρε πλάκα μου Πλάκα μου Τι να τραπούνε να... Τι να τραπούνε να... ρε Τι να τραπούνε αδερφέ μου, τι να τρα... Μα τι να ντραπούνε μόνο και μόνο που πάνε και εντάσσονται σε, σε τέτοια κομματοτροφία. Τι, δεν, δεν υπάρχει ίχνο τσίπα πια. Να... Δεν υπάρχει... Τέλος πάντων, η Βουλή ψήφισε ναι για το άνοιγμα των καταστημάτων στις Κυριακές, διότι δεν έχουν τι να κάνουν τα λεφτά οι Έλληνες να ψωνίζουν. Αλλά εκείνο που έγινε το καλύτερο απ' όλα είναι η τοποθέτηση του σφαλιαρούχου Χατζηδάκη. Φαντάζομαι εγώ θα σας το λέω πάντα αυτό, ότι αυτός έφαγε και σφαλιάρες και τα κάνει αυτά. Φαντάσου να μην είχε φάει σφαλιάρες Δηλαδή αυτός είναι το αίμα του Και είναι, είναι το να μυρίσεις το αίμα σου Είναι κάπως Αυτός λοιπόν δεν βάζει μυαλό με τίποτα Άκου τώρα τη δήλωση Για το άνοιγμα Των καταστημάτων της Κυριακής Θέλω να απαντήσω λέει στο επιχείρημα Ότι χρόνο έχουμε Χρήματα δεν έχουμε Άκου Το 2011 πουλήθηκαν 1.300.000 τεμάχια Έξυπνων τηλεφωνικών συσκευών το 2012 οι πολίσεις ανήλθαν στο 1.600.000 συσκευές από τα στοιχεία για το 2013 δείχνουν πάλι άνοδο με λίγα λόγια τι σου είπε ότι είσαι εντελώς μαλάκας και εγώ θα συνεχίσω να σε κυβερνάω αυτό σου είπε στο είπε με τα νούμερα του τηλεφώνου αλλά αυτό σου είπε οπότε 200-300 οικογένειες στον δρόμο όλοι είναι στον δρόμο ρε. πλάκα μου κάνεις εδώ καταλαβαίνεις άκουσες τι είπε ότι δεν έχουμε το επιχείρημα ήταν ότι χρόνο έχουμε χρήματα δεν έχουμε και σου απαντάει ο Χατζηδάκης ότι το 2011 πουλήθηκαν 1.300.000 συσκευές έξυπνα τηλεφώνων το 2012 1.600 και το 2013 δείχνουν ότι θα έχει άνοδο καταλάβες μεγάλη αυτή ήταν η απάντησή του και εσύ ακόμη τον έχεις και τον έχεις υπουργό και του μεταξύ πίσω από αυτόν τώρα έρχονται μεγαλύτερα μπουμπούκια, έτσι. παρακαλώ. Ε, θα σου πω, σε... θα σου πω ρε παιδί μου τώρα να βάζει ναι, δηλαδή εσύ την Κυριακή τώρα θα πρέπει να, πάει να πάρεις ένα smartphone. Εκεί που θα χωράζεις το smartphone θα σκεφτείς κάτσε να πάρω και ένα κιλό μπακαλιάρο Για το σπίτι Πάρω ένα κιλό φακές Και θα πηγαίνεις και θα παίρνεις και ένα κιλό φακές Και μπακαλιάρο για το σπίτι Ρε μεγάλε Είδες κανέναν Κανέναν λέμε από αυτά τα κοπρόσκυλα τώρα Να σου μιλάει έστω με μία Μίνιμουμ λογική Μίνιμουμ λογική τώρα μιλάμε Καλά κάνουν ξέρω σε ποιους απευθύνονται Ορίστε. Ήδη τι θέλει να κάνει τώρα οι βουλευτές της αντιπολίτευσης, να φωνάξουν γιατί ε, έχουν άνοδο οι πωλήσεις και κονομάνει πολιεθνικές ε, του τηλεφώνου στην Ελλάδα τις ελληνικές εταιρείες, τα είπαμε πρέπει να τις κλείσουμε. Πάλι τα ίδια θα λέμε πρέπει να κλείσει ό,τι είναι ελληνικός, αμυγός ελληνικό πρέπει να κλείσει. Αλλά τι να κάνουν εκεί μέσα, δεν είδες, δεν δε, δε, μιλάμε για απόλυτη ξεφτύλα τώρα. η άλλη του λέγε του Αλουνού, που είναι η κόρη σου, του λέγε η Χασικλού, είναι στην πουρού του λέγε... Δηλαδή, μιλάμε τώρα για οι ατύπους του. Λέγαμε προχθές και κάποιοι γελάγανε ότι η ΔΕΗ τέλος, λες εσύ να παρατήθηκε τυχαία ο Φωτόπουλος. Με υπουργική απόφαση της πάνε σε τρία κομμάτια, έτσι λιγνητικές παραγωγές και φράγματα για να απολυθούν σε διαφορετικούς ιδιώτες. Αυτά είναι τηλεομένα τώρα, εσύ δεν θες να τα δεις, καλά κάνεις και δεν θες να τα δεις, αλλά ετοιμάσου λοιπόν, διότι ο υφυπουργός Μεταράκη, Μηταράκης, και υφυπουργό που του λένε Μιταράκι, συναντήθηκε με μεγάλη κινέζικη μεσαιτική εταιρεία για να βοηθήσει στην ανέβριση έκτασης για ειδικό οικισμό, για Κινέζους επενδυτές, όπου με αγορά κινήτου μέχρι 250.000 ευρώ παίρνουν βίζα για 5 χρόνια. Λοιπόν, να σου πω το κόλπο του Ρώπια, το οποίο έχω μάθει λοιπόν, σε, περιο... σε τεράστιες περιοχές στην Αθήνα, όπου τα που... πουλούνται με... Με... με 10 ευρώ το μέτρο, ε... ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα, μάνοι μάγκες τα αγοράζουν με 20 ευρώ, με 30 τζάπα δηλαδή, και τα πουλάνε στον Κινέζο 250.000, για 250.000 επένδυση, καταλαβαίνεις το... τι γίνεται αυτή τη στιγμή, τι γίνεται, για, όχι για να δημιουργήσουν μόνο Chinatown ακριβές, αλλά για επενδύσεις. Διότι 250.000 τώρα για αυτούς τους κλέφτες δεν είναι τίποτα. Να τα δώσουν, να πάρουν ολόκληρες περιοχές, περιοχές τις οποίες αγοράζουν τα ητονίχια στην Ελλάδα για ένα κομμάτι ψωμί. Για ένα κομμάτι ψωμί όπως τα ακούς. Για ένα κομμάτι ψωμί. Αυτά τα κόλπα γίνονται μεγάλε. Και να πάρει, να πάρει πενταετή βίζα τώρα ο Κινέζος. Και να επενδύσει 250.000 Ακαλέ ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών έκανε επίθεση στην κυβέρνηση με αφορμή τα 39 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας Καταργείτε τους λέει τη δημοκρατία εφόσον δεν τηρείτε το σύνταγμα Έλα Έλα ρε παιδιά μην μου λέτε τέτοια. Έκανε επίθεση ο... ο... πως τον είπαμε ο δικηγορικός σύλλογος αμαν και τώρα τώρα που έκανε επίθεση ο δικηγορικός σύλλογος ο, χ, τώρα που έκανε επίθεση ο δικηγορικός σύλλογος χωρίστε ε, έτσι όπως το λες ανεβαίνουν υποθέσεις τους βολεύουν αυτά τα πράγματα και αυτά είναι για το θεαθήνε Μεγάλε Είναι για το θεαθήνε Σου λέω Αλλιώς δεν Δεν εξηγείται αυτό το πράγμα Δεν εξηγείται Τέλος πάντων <σοκλήκων> Θα έχουμε και σπο, ε, α, ε, α, ε, Ριζικές αλλαγές Βρούτσεις Κούλα Δεν έχω την κούλα εδώ σήμερα μωρί. Ξέχασα να σα πω Σας έστειλε την καλημέρα της ο Βρούτσις Κούλα μας είπε Ότι θα έχουμε ριζικές αλλαγές στο ασφαλιστικό Αλλά δεν μας λέει ποιες ακριβώς θα είναι. Θα μας κάνει τσά Θα μας κάνει έκπληξη ο Βρούτσις λοιπόν. <laughs> Όπως λέγαμε Ελινάρα, Παίζουν επικίνδυνα παιγνίδια Οι κατακτητές της ΕΕ Χαρακτήρισαν Τα λέγαμε προχθές Τη Χεσμπολάχ του Λιβάνου τρομοκρατική οργάνωση Και σε αυτά συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα οι Λιβανέζοι οι αντιστασιακοί απαντούν ότι η ενομένη ΕΕ Ευρώπη είναι συνένοχος του Ισραήλ. Ε, εσύ είσαι στην Ενωμένη ΕΕ, Ευρώπη, Ευρωλάγνε μου, Ευρωτσολιά μου, μην, μην μας στρελαίνεις τώρα. Ένας επιχειρηματίας στη Θεσσαλονίκη κρεμάστηκε από τον μπαλκόνι του σπιτιού του στο κέντρο της πόλης. Ε, ήταν φαντανειρωτευμένος, όπως μας είπε ο ο Μπουμπούκος και ο πως τον ελέγον, του μάτια. Της ρημάδρε oh. Ο Ψαριανός Μα Λοιπόν μεγάλα εγώ σου είπα Το πρωτάθλημα στην Ελλάδα Δεν πρέπει να το σταματάς Τ Τελειώνει το Μάιο Θα το ξεκινάς 1η Ιουνίου Εδώ μιλάμε βγήκαν οι Ολυμπιακοί στο δρόμο ήρθε ο Σαβιόλας λέει Ξεκαβιόλας Χιλιάδες να υποδεχτούν το Σαβιόλα Καταλαβαίνεις τώρα ότι αυτοί οι άνθρωποι Είναι χιλιάδες και δεν έχουν άλλο πρόβλημα Βγήκαν να πανηγυρίσουν Γιατί ήρθε ο Σαβιόλας. Χτες λέγαμε ότι άλλοι άλλοι μαχαίρωσαν τα... Στα Γιάννανα των άλλων Ο Σονούπο λοιπόν ξεκινήστε Δείξα και τα φιλικά Τέλειωσε το θέμα Ήρθε ο Σαβγιόλας Τελειώσαμε Α καλέ τρελάθηκα Παρετήθηκαν 25 δήμαρχοι Της κεντρικής Μακεδονίας Παραδείχθηκαν οι δύο μαχητές. Και έμενε τοπική αυτοδιοίκηση χωρίς... Ε, πάρετε το Γιάννησα. Δεν σε τρελόζα. Το Γιάννης είναι τελειμπάνισμα. Το Γιάννης είναι ισοτήρας, δεν το τρελός θα τα βλέπετε dioxide Γιάννη τρελός τρελός παρακαλώ καλή σας μέρα μια χαρά you can't <that> Where are you now, know? my compañera? Your baby blood stuck in my chest. <laughs> Where are you now, my compañera? <laughs> <laughs> Where are you now, my compañera? I'm beating breaks from town to town. Where are you now, my sony I'm into <laughs> my <laughs> final town. <laughs> Λαχία Να σε καλά δηλαδή. να σε καλά δηλαδή. Τι να κάνεις αδερφέ Το σαβιόλα, Το σαβιόλα και τα μάτια σας Λέω λοιπόν, σήμερα Εντάξει κάθε μέρα σας το αποδεικνύω, Αλλά σήμερα θα σας το αποδείξουμε Για μία ακόμη φορά Ότι όλοι όσοι κυβέρνησαν αυτή την χώρα, δεν κάναν τίποτα άλλο από το να εκτελούν εντολές. Δεν κάναν τίποτα άλλο από το να δουλεύουν εις βάρος αυτού που αποκαλούμε λαό. Πάσα απόπειρα διαταράξεως ή βίαιας ανατροπής του αστικού καθεστώτος, του οποίου στερεά θεμέλια είναι η βια θα έβρει αντιμέτωπον την πυγμήν του κράτους. η οικογένεια, η οικογενεια η ιδιοκτησια θα αποφασισμένη να εξοπλίσωμεν το κράτος και τα σαρχάς του τας νομοθεσίας όπως κατά τα δυνατή η αποτελεσματική κοινωνική άμυνα κατά τον των ανατρεπτικών ενεργειών των εχθρών του κοινωνικού καθεστώτος. Νομίζεις τώρα ασία, ότι αυτά έγιναν σήμερα, σήμερα γίνονται σκληρό. Όχι. Σαν σήμερα λοιπόν, με αυτό το... μετά από αυτό το λόγο, σε προεκλογική ομιλία, ο Μέγας Εθνάρχης Ελευθέριος Βενιζέλος, έκανε νόμο του κράτους το ιδιώνυμο το 1929, σαν σήμερα. Στα 7 χρόνια εφαρμογής του, μνημονι... του ιδιώνυμου συνελήφθησαν πάνω από 16.500 κομμουνιστές. Από αυτούς, 3.000% περίπου καταδικάστηκαν και εξουρίστηκαν στα νησιά Φολέγανδρο, Έγινα, ανάφια, Μοργό και Σκύρο και με διαδικαστικές αποφάσεις διαλύθηκαν πολλές οργανώσεις και σωματεία που επηρεάζονταν από το ΚΚΕ. Το Λαϊκό Κόμμα του Παπαναστασίου, Ωσέσχα το όριο υποχώρησης, πρότεινε να διώκονται και οι φασίστες με το ιδιόνυμο, αλλά ο Βενιζέλος απέριψε την πρόταση διότι ήταν δημοκράτης ο άνθρωπος. Εκτός από τους κομμουνιστές διώχθηκαν δημοσιογράφοι και εκδότες που τόλμησαν να εκφέρουν δημόσια άποψη για τον απαράδεκτο νόμο που δίω και όχι μόνο την ιδεολογία αλλά και την ελευθερία σκέψης και έκφρασης των πολιτών. Κατάλαβες, μεγάλε, αυτά έκαναν οι σωτήρες μια ζωή. Ωραία, παρακαλώ. Έλα. και κουβέντες, για ποιον και κακές κουβέντες Βλέπεις λοιπόν, όπως βλέπεις Ε, όλοι Για τη δημοκρατία σου δουλεύανε μεγάλε Φτάσαμε στο τέλος Και πριν κλείσουμε θα ακούσουμε ε, Ναι, για να δούμε Πριν φτάσουμε στο τέλος, ορίστε παρακαλώ <Το> Έλα, για το Καθώ. Γιώργος, πολλές είσαι τους καταφύγια σου, βόλταρος. Πλάκα μου κάνεις ρε για να είχει πρωί πρωί. Εμένα βρήκες; Δεν το ξέρω. Έλα, τενιόνο, τενιόνο την εκπομπή τώρα. Έλα, έλα, έλα, έλα. Αφιερωμένο, αφιερωμένο ξενετικά. Σπάνια εκτέλεση. Σε την εκτέλεση δεν νομίζω να την έχετε ακούσει, έτσι μιλάμε για τα σοκαλιά, ήταν αφιερωμένο σε όλους σας. Και ήθελα να σας πω, εγώ που μιλάω, εγώ, χρησιμοποιώ το εγώ από αυτό το μικρόφωνο, δεν είμαι κανένας γεωργάλας, έτσι. Το λέω σε κάποιους και θα καταλάβουνες ποιους το λέω. Ούτε είμαι κανένα μπουμπούκι από αυτά με τις Παλαιστινιακές μαντήλες με, με κενή την κεφάλα που κοιτά να βολευτούνε. Οπότε λοιπόν, για κουνήστε λίγο το κεφάλι σας Και καταλάβετε σε ποιον μιλάτε όταν παίρνετε τηλέφωνο Μουσική Αυτά για σήμερα Φιλιά χαιρετισμούς στην Κούλα από την Κούλα πάρα πολλά φιλιά έχετε Θα ακολουθήσουν τα κρέτσια του καναλάρχου Μείνετε συντονισμένοι Εν... Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ Ρε... Για την υπομονή να μας ακούσετε Λε... Για τις πολύ ωραίες παρατηρήσεις σας και τις διορθώσεις σας Και ευχόμεθα να είστε καλά πάντα Πολύ καλά Γεια και χαρά σας